Ένα ολόκληρο μήνα αγαπητοί Χριστώ αδελφοί πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή η Εκκλησία μας αναγγέλλει ότι πλησιάζει και μας καλεί να προετοιμαστούμε. Αυτή η περίοδος η προπαρασκευαστική περιλαμβάνει συνήθως πέντε διαδοχικές Κυριακές. Κάθε μία από αυτές τις Κυριακές έχει ειδικό ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο και είναι αφιερωμένη σε κάποιο γεγονός μετανιάς. Η πρώτη λοιπόν αναγγελία της Μεγάλης Σαρακοστής γίνεται σήμερα που διαβάζουμε την Ευαγγελική Περικοπή όπως ακούσαμε για το Ζακχαίο. Αρχιτελώνης και πλούσιο μας λέει το σημερινό Ευαγγέλιο ήταν ο Ζακχαίος. Αυτές οι δύο λέξεις αρχιτελώνης και πλούσιος κρύβουν αγαπητοί πάρα πολλά το σπουδαιότερο όμως που κρύβουν είναι ο εγωκεντρισμός αυτός ο εγωκεντρισμός δηλαδή καταπνίγει την κοινωνικότητα και την αγάπη το πάθος της φιλαργυρίας είχε κάνει τον Ζαχαίο αντικοινωνικό η πλεονεξία και η φιλαργυρία τον είχαν αποκόψει από το Θεό από τους άλλους ανθρώπους από την οικογένειά Του και από τον εαυτό του τον ίδιο αγάπη και έρωτάς του τα χρήματα ξαφνικά το αντικοινωνικό αυτό άτομο έγινε κοινωνικότατο η παρουσία του Χριστού τον μετέβαλε ήταν μισητός έγινε αγαπητός ήταν φύλαυτος έγινε φιλάνθρωπος πως έγινε όμως αυτή η μεγάλη αλλαγή η αλλαγή αυτή έγινε όταν το πάθος έγινε αρετή όταν το πάθος του Χρισού νικήθηκε με τον πόθο του Χριστού Τι είναι όμως, όμως πάθος και τι αρετή ποια είναι η πορεία που ακολούθησε ο Ζακχαίος και πως τελικά κατάφερε να σωθεί Η βασική πατερική αντίληψη αγαπητή αδελφοί είναι ότι ο άνθρωπος πλάστηκε με τις αρετές και όχι με τα πάθη και όταν στην Ορθόδοξη Ανθρωπολογία λέμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατοικόνα Θεού κατοικόνα και καθομοίωση του Θεού τι εννοούμε εννοούμε ότι ο άνθρωπος ήταν πρικισμένος με τις αρετές με τα σπέρματα των δύο δυνάμεων τις οποίες αρετές έπρεπε να καλλιεργήσει όμως για να πάει, για να φτάσει στο καθομείωσιν. Δόθηκε δηλαδή ευθύ εξ αρχής στον άνθρωπο μια ικανότητα για να φτάσει ο άνθρωπος, για να μπορέσει να φτάσει στον προορισμό του. Όμως ο άνθρωπος έκανε κακή χρήση αυτής της ικανότητας και έτσι έγινε εμπαθής. Τα πάθη δηλαδή αγαπητοί δεν είναι τίποτε άλλο Άρα η κακή χρήση που κάνουμε σε αυτή την ικανότητα που μας έχει δοθεί από το Θεό Οι αρετές δηλαδή και τα πάθη είναι οι δύο όψεις ενός νομίσματος Η θετική δηλαδή και αρνητική φανέρωση αυτής της θεόδοτη ικανότητος για ζωή που μας έχει δοθεί Παράδειγμα, τι είναι το μίσος Το μίσος είναι... Αντεστραμμένη αγάπη και γιατί το μίσος είναι τόσο φοβερό ακριβώς γιατί φοβερή χρησιμοποιεί τη φοβερή δύναμη της αγάπης και γι' αυτό αγαπητοί λέμε ότι ο εμπαθής και ο αμαρτωλός άνθρωπος τελικά δεν είναι εξεγραμμένος ακριβώς τα μεγάλα πάθη του ανθρώπου του αμαρτωλού ανθρώπου Φανερώνουν τι μεγάλε δυνατότητε που έχει αυτή η ψυχή. Γι' αυτό και λέμε και είναι στην πραγματικότητα η μεγάλη αμαρτωλή, μεγάλοι μεγάλη άνθρωποι. Γιατί αυτοί, παρότι. μόνο που αυτοί αντί να καλλιεργήσουν τις αρετέ τη θεοειδή δυνάμει, κάνουν κακή χρήση αυτών των δυνάμεων. Παραμορφώνονται οι δυνάμεις αυτές και αντιστρέφονται σε πάθη. Εάν όμως μετανοήσουν, εάν αντιστρέψουν τα πάθη σε αρετές, τότε θα φανερώσουν τη μεγάλη δύναμη που κρύβουν μέσα τους, τη μεγάλη δύναμη του Θεού. Τέτοια, με τέτοια παραδείγματα αγαπητοί είναι γεμάτη η βοίοι των Αγίων. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε στους Φαρισαίους «Οι τελώνες και οι πόρνες προάγουν είναι πιο κοντά από σας στη Βασιλεία του Θεού που σημαίνει αυτό ότι παρότι έκαναν κακή χρήση των θεοειδών δυνάμεών τους μετενόησαν και πίστεψαν σε αντίθεση με τους Φαρισαίους που είχαν εκρώσει κυριολεκτικά τους αυτού τους και με την τυπολατρία τους Οι πατέρες αγαπητοί τονίζουν ότι ο αγώνας εναντίον των παθών Κερδίζεται αφενός μεν με τη χάρη του Θεού αφετέρου δε με την καλλιέργεια των αρετών κάθε πάθος να ξέρετε έχει και την αντίστοιχη αρετή και κάθε αρετή έχει και το αντίστοιχο πάθος κάθε πάθος επομένως κατανικάται και αποβάλλεται εάν το μεταστρέψουμε στην αντίστοιχη αρετή έτσι ο σημερινός αρχιτελώνης το πάθος της φιλαργυρίας το μετατρέπει στην αρετή της φιλανθρωπίας και σώζεται. Η Ορθόδοξη Ασκητική αγαπητή τονίζει ότι η πορεία από την αρετή στο πάθος και από το πάθος στην αρετή είναι σταδιακή, είναι βαθμιαία και αυτό ακριβώς δείχνει την ευθύνη που έχει ο άνθρωπος, δηλαδή την ελευθερία του. Για να πάμε δηλαδή από την αρετή στο πάθος λέει η Ορθόδοξη Ασκητική έχουμε στάδια αν τα έχετε ακούσει προσβολή, συζήτηση συγκατάθεση, ικανοποίηση πάθος ε, και στο σημερινό Ευαγγέλιο μπορούμε να διακρίνουμε μια τέτοια πορεία αντίστροφη από το πάθος στην αρετή πρώτο στάδιο γεννιέται μια επιθυμία στην καρδιά του Ζαχαίου να δει το Χριστό ζήτη τη. της τον Ιησούν της εστί. Δεύτερο στάδιο. Η επιθυμία γίνεται προσπάθεια, αγώνας. Τρέχει, ανεβαίνει στο δέντρο, ανέβει επισυκωμορέα. Τρίτο στάδιο. Γενιέ, γίνεται η μεγάλη συνάντηση. Ζακέ, κατάβηθη Τέταρτο στάδιο. Η μεγάλη απόφαση. Μοιράζει το περισσότερο μέρος από τα πλούτη του. «Η δούτα ημίση των υπαρχόντων μου Κύριε, δίδομοι της φτωχής και ήτι νοστείες υποφάντησα, αποδίδομοι τετραπλούν». Και πέμπτο στάδιο, η τα ημιση των υπαρχοντων μου κυριε δίδωμι της φτωχης και ητι νοστειες υποφαντησα αποδίδωμι τετραπλουν και πεμπτο σταδιο γεγονός για τον Ζακχαίο και το σπίτι του. Σήμερον, σωτηρία το οικοτούτο εγένετο. Στην πορεία αυτή του Ζακχαίου αγαπητή, από το πάθος στην αρετή, από τη φιλαυτία στη φιλανθρωπία, μεγάλο ρόλο έπαιξε η μεγάλη επιθυμία που είχε να γνωρίσει το Θεό γι' αυτό και λέμε και η Εκκλησία μας έχει ορίσει ώστε ο Ζακχαίος να είναι το πρώτο σύμβολο μετανοίας γιατί η μετάνοια αγαπητή αρχίζει από την επιθυμία του Θεού αρχίζει από την αγάπη για το Θεό από την αγάπη για την αληθινή ζωή έτσι αποκαταστάθηκε η κοινωνία και η σχέση του με το Θεό όμως υπάρχει κοινωνία με το Θεό χωρίς κοινωνία με τους ανθρώπους υπάρχει αγάπη στο Θεό χωρίς αγάπη στους ανθρώπους μόλις ο Ζακχαίος γνώρισε τον Χριστό αμέσως έγινε φιλάνθρωπος και αποκατέστησε τις σχέσεις του με τους συνανθρώπους του γιατί αυτό γιατί όλες οι αρετές αγαπητοί πηγάζουν από τη φιλοθεία η αγάπη δηλαδή προς το Θεό είναι βασική αρετή η οποία αυτομάτως συμπεριλαμβάνει και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο πολύ ωραία μας το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τι λέει είναι ψεύτης λέει όποιος αγαπά το Θεό και δεν αγαπά τον άνθρωπο γιατί λέει πως μπορείς να αγαπάς το Θεό που δεν βλέπεις και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που βλέπεις και συνεχίζει παρακάτω και λέει «Είναι ψεύτης και εκείνο που λέει ότι αγαπά τον αδελφό του το συνάνθρωπο, το παιδί δηλαδή του Θεού και δεν αγαπά τον ίδιο το Θεό και επομένως αγαπητοί, ο ουμανισμός η αγάπη μόνο προς τον άνθρωπο είναι αδύνατη χωρίς την αγάπη προς το Θεό και ο θεισμός, η αγάπη δηλαδή μόνο προς το Θεό είναι αδύνατη χωρίς την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Εδώ ο Χριστός συνδυάζει κατά δύο, ως Θεός και ως άνθρωπος, ως άνθρωπο. Σε αυτόν λίδα, δηλαδή στον Χριστό, βρίσκουμε ολόκληρο το Θεό και ολόκληρο τον άνθρωπο. Γι' αυτό και η αγάπη μας προς τον Χριστό, εάν έχουμε, είναι συγχρόνως αγάπη και προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπο. Αλλά επειδή ο Χριστός είναι η Εκκλησία... Το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία και εμείς είμαστε τα μέλη της. Όταν λέμε και μιλάμε για εν Χριστώ σωτηρία, να ξέρετε ότι εννοούμε πάντα την Εκκλησία. Μέσα σε αυτή τη θεανθρώπινη κοινωνία, την Εκκλησία, μπορούμε και εμείς σήμερα να συναντήσουμε το Χριστό. Φτάνει να έχουμε τη βαθιά επιθυμία του Ζακχαίου για μια αλλαγή μέσα στη ζωή μας. Και μέσα από την άσκηση μπορούμε και εμείς να πορευθούμε από τα πάθη στις αρετές από τη φιλαυτία, στη φιλανθρωπία και στην φιλοθεία με άλλα λόγια να συμφιλειωθούμε και με το Θεό και με τους άνθρωπους μας Ήθε αγαπητοί αδελφοί να κάνουμε το πρώτο βήμα προς τη Μεγάλη Σαρακοστή και το Πάσχα που έρχονται με την απλή επιθυμία του Ζακχαίου να ξαναδούμε δηλαδή από κοντά το επιδερμικό ενδιαφέρον μας που έχουμε για τον Χριστό να προχωρήσουμε στη μεγάλη απόφαση για τη μεγάλη αλλαγή ο Κύριος περνάει κάθε μέρα μέσα από τη ζωή μας και καλούμαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το συναντήσουμε. Αμήν.